Παρακαλώ. Αποστολή. Έλα. Είδα τα πλάνα χθε με του κολογιόπαιδε, Βρεσί. Ποια πλάνα. Τα πλάνα με του κολογιόπαιδε. Τον Κακομίρι, τον Σαμαρά, τον Λιγούρι, τον Λιμοκοντόρο, τον Βενιζέλο. Και πιο δίπλα ήταν και μια πρημαντόνα μαθήτρια. Βλέπει τουρνάρα. Δεν ξέρω αν τα είδε και εσύ αυτά. Κάτι είδε. Μπορεί να μου πει τι σχέση έχουν αυτοί με το μέσο Έλληνα, Ρεφίλε, που υποφέρει σήμερα. Αυτή είναι η εκπρόσωποι τη ελληνική κοινωνία. Όχι καλά. Είδες. Οι εκπρόσωποι των εργολάβων, οι υπάλληλοι Μέρκελ, τη Μέρκελ. αυτή είναι. Υπήρχε κανεί ότι εκπροσωπούν αυτή την κοινωνία. Ε. Επίσης, να θυμίσω, κυβερνάναμε 22-23%. Η κοινωνία και... δεν είναι μόνο 23%, έχει και άλλο νομίζω. Αυτός Τώρα θα μου πεις το άλλο είναι... τι κάνει και αν έχετε να την εκπροσωπεί το 23%. Τίποτα δεν κάνει. Αλλά λέω... Ο είσαι μποστάολης; Ναι, ναι. Τι κάνετε; Καλά. Το είμαι μια μάστρια του φακιανάκι. Σαν μάστρα τους φακιανάκι; Του φακιανάκι. Αυτόν που λέει ο σφακιανάκης είναι αυτόν που τραγουδάει ο σφακιανάκης; Αυτό που τραγουδάει; σύν, σύν και αυτά που λέει. Και αυτά που λέει; Για, για. το; Έχει το; Εγέρθεί το ναι, να σου πω. Είμαι, ναι. Μην αναντιώνεσαι και να ακούσει γιατί είμαστε δημοκρατία και πρέπει να τα λέμε. Τι είμαστε <σομίου> λέει, τι είμαστε. Έτσι είναι <σομίου> οι δημοκρατία. Δημοκρατία. <σομίου> Μην παραμυθιάζε. Σε παρακαλώ. Έχουμε δημοκρατία. Τότε να ξέρω να πάω σε άλλη χώρα. Που υπάρχει δημοκρατία. Σύμφωνα με αυτά που πιστεύει, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν νοιάζε και πολύ η δημοκρατία. Να σου πω, μενιάζει και παραμανιάζει γιατί έχω τρία παιδιά μεγάλα και ξέρω πώ έχουν σπουδάσει τι έχουν κάνει και ε, σε παρακαλώ τώρα. Αν ξέρω, ω φακάνει, άκουσα χθε τη συνέντευξη όλοι από τον Βοκδάνο. Α, πα, πα, πα. Είπε. Πάρα πολύ ωραία τα είπε έξω από τα δόντια και μια κουβέντα που είπε μόλι ανέφερε η Χρυσή Αυγή. Τη ρετσιμιά που του βάλανε είναι λάθο. Του βάλε κανεί είναι... καμιά ρετσιμιά, μόνο ότι δεν βγήκε και, και είπε Είμαστε να ψηφίσουμε όλη η πρόβατα, όλη Χρυσή Αυγή, να είδη... στηρίξουμε κάτι. Ο, ο ελληνικό λαό είναι πρόβατο που μα πάνε στο Μαντρί, ηλίκοι και να μα φάξουν. Εγώ αυτό, αυτό μου το είπε και άνθρωπο μορφωμένο που είχα πάει σε μια δημόσια υπηρεσία. Πρέπει να μορφωθεί Είμαστε ο άλλο για να σου πει ότι είσαι πρόβατο. Αλλιώ δεν το ξέρει, δεν το καταλαβαίνει. Χρειάζεται ιδιαίτερο πανεπιστήμιο, τέτοια Γνώσει γνώσεις χρειάζονται, ναι. Πολύ ωραία τα λέω στου φακιανάκι. που, που ρίξανε τη ρετσινιά. Ποια είναι η ρετσινιά σου, Σφακιανάκι, ξηγήστε μου. Είναι... Θα σου βάλω την δήλωση. Είναι... Δίπλα από αυτά που λε, θα βάλω τη δήλωση πρώτα του Σφακιανάκι για να καταλάβει. Ναι, να καταλάβω. Βάλε τη δήλωση να την ακούσω. Βεβαίω και δεν είναι φασίστηση η Χρυσή Αυγή. Επιβάλετε να τη στηρίξετε τη Χρυσή Αυγή. Διότι αυτή, αν μη τι άλλο, έχει μέσα και την αυγή. Οι άλλοι έχουν μόνο το σκότο. Γίνεται μήπως, λέω τώρα, να σταματήσετε να αναπαράγετε αυτό τον οχετό που λέγεται το Σε παρακαλώ δηλαδή πάρα πολύ. Όχι όχι ετός, όχι και όχι Μια κυρία με πήρε πριν, μου είπε ότι είναι φανατική του Σφακιανάκη, όχι μόνο τον γευτό που τραγουδάει. Ναι. Αλλά και αυτόν που λέει. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Το ανησυχητικό δεν είναι αυτό. Το ανησυχητικό είναι ότι έχει και αυτή και ω Παγιάνναγκη δικαίωμα ψήφου. Το ξέρω ότι είναι φασιστικό αυτό που λέω. Φασιστικό, φασιστικό δεν είναι αυτό που λες εσύ. Φασιστικό είναι αυτό που ψηφίζουν αυτοί. Άστο. Και οι περισπούδαστοι Για mm -hmm. με την καλή έννοια. Για Μπορείτε να Ωπα, δεν μ' αρέσει, μη μιλάς έτσι, δεν αρέσει. Άκου τα π*** γιατί μου είχες πάσει τα νεύρα να πούμε. Συ και ο Καλαμούκης, αν ήσασταν π***νες σε χωριό, θα το είχατε χωρί τα δύο. Τι μα βάλει, δε μ' αρέσει, με συμμεριάτικα, τον Τζάμπα Μάκα, τον Άντρα, τον Κόλλου, τον Λούλι, τον Λουλάκη. Να μα πει τι γαμπ' το να τη π***ω του, ρε π***ι μου. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μα έρχεται, έλεγα. Ναι! Δ Να μετρήθηκα και έχω 17 πίεση να μου με τον... τον ανεγκέφαλο. Να τα εκατοστήσεις φίλε. <laughs> Κα*** όλοι θα σε φτιάξω να σε συναντήσω πουθενά. Πού είστε παλιγάρια.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 Λίγο η καούρα για την παιδία και του γονεί που αυτά που τραβάνε. Σε παρακαλώ πάρε το μανόλι τον καψή και κατεβείται μέχρι την Αρτέμιδα μέχρι τη Λούτσα. Να δείτε που κάνουν μάθημα τα παιδιά στο δεύτερο Γυμνάσιο Αρτέμιδο. Επαναλαμβάνω στο δεύτερο Γυμνάσιο Αρτέμιδο, τραβάνε την έδρα για να ανοίξει η πόρτα του κοντέινε για να βγουν τα παιδιά. Δεν το, το πρόβλημα τέτοιο... είναι ότι τραβάνε την έδρα ή ότι είναι το κοντά. Γιατί αν είναι η πόρτα θα τραβήξει την έδρα. Θα τραβήξει την έδρα και να ανοίξει οπότε να συμβεί και κάτι. Έλα τώρα που θα συμβεί δεν συμβαίνει. Να σου πω. Πώ μεγαλώσαμε που... εμεί. Μεγαλώσαι πατεράδε μα. Εκεί να γυρίσουμε. Το θέμα δεν είναι πώ μεγαλώσαμε, βέβαια. Τι κάνανε για να μεγαλώσουμε εμεί τη κάνουν για να μεγαλώσουν τα εγκόμικού του. Λοιπόν, πάρε το μανόλι, πάρε τον επαγγελμα δεν ξέρω πια λίστε τώρα ζεστή με την παιδεία. Είναι ευκαιρία. Εγώ το έχω την καόρα μου γιατί αυτό με απασχολεί και τα παιδιά μου. Καιλάτε και στο τέταρτο δημοτικό που έχει το μικρότερο προάβλιο να παιδί στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ε, στο κονταίνεται μέσα ε, μια θέρμανση που θα έχει. Ερικοντήσει, συγνώμη λεμί, βροχύτηδε και τα λοιπά. Μια χαρά. Ναι, δεν τώρα τελευταία. Ε,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 Κάνω απεργία οι καθηγητέ, γίνεται υποψήφια των Πανελληνίων και συμπονά του μαθητέ που θα χάσουν τι εξετάσει. Κάνω απεργία οι διοικητικοί των ΑΕΗ, γίνεται φοιτήτρια και συμπονά του φοιτητέ που χάνουν το εξάμεινο. Τι καλό άνθρωπο, συμπονετικό, ε. Αυτό λες για την δρέμε. Έτσι πως τη βλέπει. Ναι. Είναι αυτή η καινούργια πλαστική. Αυτή την παραγγείλια είχε κάνει. Κάνε μου να έχω μόνιμα ένα ύφο συμπόνια. Και την τραβήξανε συμπονετικά, την τραβήξανε συμπονετικά. Και έχει συμπονετικά. αυτή τη φάτσα που συμπονεί. Mm -hmm. Ναι το βλέπουμε όλοι Για την τρέμη έχει γραφτεί το ομώνυμο τραγούδι Για πες και το τραγούδι εννοείς Σιμπονέι Ιώτε και έρω Σιμπονέι Ιώτε και έρω Ιώ με μου έρω Πορτωμό Αυτό <laughs> Η Σιμπονέι si είναι η τρέμη